Συνεχίζουμε με την δεύτερη συνεδρίαντεψι εδώ στο στούντιο του Orion Galaxy, Ζωντανά με τον κύριο Παναγιώτη Δακυλόγανα, υποψήφιο βουλευτή Κεφαλονιάς και, και ηθάκης, από το ΣΥΡΙΖΑ Καλή να μέρα. μέρα και ο Δακυλόγανα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βήκα, καλημέρες αγαπητές μας. Θέλω να ξεκινήσω λίγο να δώσουμε στον κόσμο πώς είναι ο Παναγιώτης Δακυλόγανα. Είναι ε, πόσο πιο... Δεν, είναι. Είδη... Δεν Λοιπόν, νέος άνθρωπος είστε. Ε, έχετε μια εμπειρία στην πολιτική, να μας πείτε λίγα λόγια πώς ξεκινήσατε, που ήσατε στην να σας, πολιτική. Καταρχήν, να σας ακούσει και ο κόσμος. Ευχαριστώ που με δ ευκαιρία και πραγματικά χωρίς να κάνουμε την περιεφρολογίσο, δεν στείνουμε ότι εγώ πρέπει να συστηθώ στη θώση γεφωνηδική κοινωνία. Με γνωρίζουν οι πάντες από τέσσερα χρονών που κυκλοφορούς στους δρόμους της Σάμις, όσον αφορά την εблиκμό με τη πολιτική επιτροχάδη. Στο 2001 ήμουν υποψήφιος νήμαρχος ΣΑΜΙΣ με ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο. Στις επόμενες δημοτικές εκλογές ήμουν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Μανώλη του Βαλέτα που ήταν και αυτός ανεξάρρυτος συνδυασμός. Ε, διατέλεσα εκείνη την τελευταία τέσσερα χώρια Και αποφασίσατε να βάλετε και τον εαυτό σας σαν υποψηφία βουλευτή και βαλονιάς και θάκησε. Ένα δύσκολο το κύριε Δακουλόγκονα που πραγματικά θέλει πολύ τρέξιμο, ε, θέλει νομίζω και έξοδα πολλά έχει ε, ε, και φυσικά δυσκο, και ψυχική έτσι. Ε, καταρχήν εντάξει, πρέπει να υπάρχει το νομικό βιο. Τρέξιμο θέλει πάρα πάρα πολύ. Ε, ειδικά για εμάς που μας τελεύευε οι επαγγελματίες και από την καθημερινή μας δραστηριότητα την επαγγελματική επιβιώνουμε και ζούμε τις οικογένειές μας είναι πραγματικά δύσκολο εσείς το γνωρίζετε, το ξέρετε ότι πριν μισή ώρα πάλι στο δικαστήριο έμεινα Ε, αλλά αυτές τις δύο βομμάδες Ναι θα τρέξουμε τον ελεύθερο χρόνο Θα μειώσουμε και λίγο τη δουλειά Ότι μπορούμε να καταφέρουμε να έρθουμε σε επαφή με όλο τον κόσμο Όσον αφορά τα έξοδα Πραγματικά σας λέω ότι Ειδικά για τις υποψηφιότητες στις δικές Τη δική μου και των άλλων το το συντρόφο μας, το ψηφοδέλειο του ΣΥΡΙΖΑ, τα έξοδα είναι απειροελάχιστα, δηλαδή σε σχέση με αυτά, δεν κάνουμε ούτε προσωπική προβολή, ούτε προσωπική στρατηγική yeah. και με αυτά τα απειροελάχιστα, με 10 φωτοτυπίες, προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και με βέβαια, με την παρουσία μας στη καθημερινή δίπλα τους, το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο από την προεκλογική περίοδο, είναι κάτι το οποίο υπάρχει στην πραγματικότητα Δεν είμαστε είπα, εμείς, ξένο, ξένο σώμα. Αντίθετα, είμαστε κομμάτι της περήφανης και αγωνιζόμενης κοινωνίας της Κεφαγνιάς και της Ιθάκης. Πιστεύετε ότι μέσα σε δύο εβδομάδες θα μπορέσετε να δώσετε αυτό ακριβώς που έχει πρόγραμμα το κόμμα σας? Πιστεύω ότι με μια καλή υποσπάθεια όλων μας, με μια υπεράνθρωπη ίσως τελευταία εβδομάδα, θα μπορέσουμε να κάνουμε γνωστό το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ σε όλο το κεφαλονίδικο και το θεακό λαό. Είναι λίγο δύσκολο, θεωρούμε ότι θα το καταφέρουμε, γιατί είπα ότι βέβαια ευκαιρία από το να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Σε κάθε προσωπική επαφή είναι αυτή που μετράει και θεωρώ ότι θα έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε δύο Θα προλάβετε δηλαδή, έτσι Θα προσπαθήσουμε και πιστεύω θα τα καταφέρουμε Έχετε καταγράψει κάποια σημαντικά προβλήματα Τα οποία είναι σε προτεραιότητα Και που αυτά ακριβώς πρέπει να λυθούν ε, Και που δεν έχουν λυθεί μέχρι σήμερα ε, Αναφέρεστε σε προβλήματα της Εφαλονιάς Ναι, κύριε Εφαλονιά και Εφαλονιάκη, πάντα ε, Αυτά καταρχήν Καταρχήν θα δοθούν όλα Μέχρι τα τέτοια εβδομάδας γραπτός Από το ΣΥΡ Ότι το πρόγραμμα μα για τη διαφωνιά και την υθάκι, από εκεί και πέρα όμω, όπω είπαμε και προκθέμιστου του ψηφοδεύου, το κύριο ζήτημα αυτού των εκλογών δεν είναι το τι πρόγραμμα έχει ο κάθε ένας ένα ή ο κάθε ένας συνδυασμό για την κεφανιά και την υθάκι. Το κύριο ζήτημα αυτού των εκλογών και του είναι καθαρά πολιτικό, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει στην κεφαλιά και στην υθάκη είναι απόρριο αυτό που γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το λοιπόν το οποίο είναι ο στόχος η επιδίωξη και ο μονόδομος αυτών των εκλογών είναι η ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών είναι η αποδοκιμασία της πολιτικής των μνημονίων και η ανάδειξη, το κυριότερο αυτό μετά τα πρώτα δύο η ανάδειξη της εναλλακτικής πρότασης για τη διακυβέρνηση της χώρας αν αυτό προκύψει από την κεφαρονιά συγγνώμη από τις εκλογές σίγουρα τα πράγματα και στην κεφαρονιά και στην Ιθάκη αλλά και στη Ζάκηθο και, στη και, και στον Εύρο θα αλλάξουν. Αν δεν υπάρξει μια νέα εναλλακτική πόταση για τη διαγυβέρνηση της χώρας ως αποτέσμα των εκλογών, πάρα πολύ λυπάμαι, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα από στο καλύτερο και για την Κεφρονιά και για την Ενθάκη ως άμεση από το και του ότι δεν θα αλλάξει τίποτα στην πατρίδα. Θα αποφασίσετε να κάνετε κάποιες συνεργασίες σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία γιατί ο Κύριος Τσίπρας ε, τις αποκλείει τις ε, συνεργασίες. Μας απέκλεισε και την προσδία του και σε μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι ε, με ανακοίνωσή του ότι δεν υποκέπτει στα συμφέροντα και στις πίεσεις. Πώς θα μπορέσετε να ε, περάσετε αφού... το πρόγραμμά σας από τη στιγμή που δεν θα μπορέσετε να κάνετε και μία συνεργασία. Ε, να, θέσατε δύο συγκλήματα θα ότι απλά δεν υποκλείπτη σε πιέσεις ο κύριος Τσίπας είπε ότι υπάρχει φιλότιμο και περηφάνεια και ότι δεν εξαγοράζουν αυτά τα πάμετα με λίγο τηλεοπτικό χρόνο και πολύ mm. πολύ καλά έκανε. Όσον αφορά τη συνεργασία είναι σαφέστατο το Μα σε πηγαίνω όλη. σε έναν άλλη τέτοιο ξέρετε θα, θα έπρεπε να υπογράψει και κάποιες δεσμεύσεις είναι κατανοητό αυτό, αυτό που είπε Σε είπας είπα, είπα, Όχι εγώ Όλη η Ελλάδα το ξέρει Ακριβώς όλη Ελλάδα το ξέρει. Και γι' αυτό και όλη η Ελλάδα στηρίζει ανεξάρτητα με το τύπος ανατολίζεται να ψηφίσει, στηρίζει την απόφαση του πρόεδρου του Αλέξητου Τσίπρα. Αλήθως. Όσον αφορά το αντισυνεργασίες, ο ΣΥΡΙΖΑ και προεπλογικά έχει ζητήσει τη συνεργασία των αριστερών δυνάμεων. Άποψη μας είναι ότι η ίδια η κοινωνία με το αποτέλεσμα των εκλογών με τον ισχυρό σύριζα και με τη δυνατή αριστερά θα μας δώσει την εντολή για συνεργασία των αριστερών δυνάμεων της πατρίδας. Η ίδια κοινωνία με την ψήφο της. Πιστεύετε δηλαδή ότι με την ψήφο θα σας δώσει μια ισχυροποίηση αλλά από εκεί πέρα δεν θα μπορείτε να κάνετε συνεργασία όμως. Λαβάνε, είναι, είναι σαφές αυτό που είπα. Η ψήφος της κοινωνίας, ο ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ και δυνατή αριστερά θα οδηγήσουν την αριστερά στο να συνεργαστεί με σκοπό την διακυβέρνηση της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις, στις συγκεκριμένες εκλογές πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό από όλους τους ακροατές μας. Δεν ζητά την ψήφο της κοινωνίας για να μπορεί να φωνάζει πιο δυνατά. Ζητά ψήφο διακυβέρνησης καταθέτει το πρόγραμμά του και ζητά ψήφο διακυβέρνησης. Να ξεφύγει η κοινωνία από την πολιτική των και να πάει σε μια άλλη διακυβέρνηση αυτός ο τόπος με πρότιστο τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι το κύριο μέλημα της διακυβέρνησης της να είναι η εξόφληση των πιστοτών και μάλιστα των προκοκριτικών χρεών που φερόμεθα ότι οφείλουμε στους πιστοτές. Να ρωτήσω κάτι Το Κομιστικό Κόμμα Σε έβγαλε ανακοινώσεις και τα υπόλοιπα κόμματα Ότι δεν θέλουν συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ Γιατί δεν υπάρχει αυτή Η προσέγγιση κοντά σας Το γιατί Το εξηγούν αυτές τις ανακοινώσεις τους είναι η, το βλέπετε, είναι η αποψίστος Εσείς πως το βλέπετε έτσι είναι όπως το λένε Η κοινωνία θα κρίνει Η κοινωνία θα κρίνει Εγώ θα τα διαφωνώ. να τα διαφωνώ Αν Αν Ήχαν δεχτεί τα άλλα κόμματα της αριστεράς, συνεργασία, έτσι όπως την βρότηνε ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. Πραγματικά το είπε και στην Κρήτη στο Ιράκλι ο πρόεδρος. Το δεύτερο κόμμα θα το κιτάζαμε με τα κιάλια Αυτό το είχε διληφτεί η Γη Γη Γη Γη Γη Γη Γη Γη Γη Γη Γη Γη Γη Γη Γη Εγώ ξέρω το εξής ότι αν πάρουμε Της Νταγκάλωπ κύριε Δακουλόγωνα Θα δείτε ότι Φέρνει Τα αριστερά κόμματα Να συγκεντρώνουν τέτοιο μεγάλο ποσοστό που μπορεί να κάνουν Μια κυβέρνηση Εάν Επα... ενωθείτε ε, Επαναλαμβάνω τώρα, Εάν βούτο. ενωθείτε Εάν ενωθούμε το Είναι πολύ σημαντικό Είδατε σημαντικό γιατί έγινε και, και απαντώ λοιπόν Εάν ενωθούμε και έτσι απαντώ Και στην τελευταία αναγκέρωση του ΚΚΕ Προ Αν είχαμε ήδη ενωθεί, αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε στα Γκάλλοπ σήμερα θα ήταν υπέρ διπλάσιο στη Γκάλπη. Γι' αυτό σας λέω, αυτό το αποτέλεσμα που προκύπτει από τα Γκάλλοπ, που λέτε ότι αν ενωθούμε βερνούμε, είναι χωρίς τη συνεργασία. Φαντάζεστε να υπήρχε προκλογική συνεργασία. Πραγματικά θα κοιτάζαμε το δεύτερο μετά Η κοινωνία... Δεν πιστεύετε ότι αντιδρά βλέποντα αυτά τα κόμματα να μην μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους Ενώ βλέπουμε τα δύο μεγάλα κόμματα ότι δεν έχουν τα ποσοστά, αλλά αναγκάζονται να κάνουν τη συνεργασία μόνο και μόνο για να φέρουν αυτά που φέρνουν και που φαίνονται δυστυχίε στον κόσμο και που περνά και τα νομοσχέδια και τα υπόλοιπα. Μήπως θα έπρεπε και εσεί με μια συνεργασία μπαίνοντα μέσα να πατήσετε το πόδι και να μπορείτε να μιλήσετε με διαφορετικό τρόπο. Από αυτέ τι πλευρά λέτε, Η ερώτησή σα είναι ακριβώς η διαπίστωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς αυτό έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και μήνες. Γι' αυτό εκάλεσε για συνεργασία. Οι, τα δύο κόμματα του Μνημονίου, τα, τα κόμματα που κυβερνούν αυτή τη στιγμή την πατρίδα, συνεργάζονται κατ' εντολή αυτών των οποίων θέλουν να εξυπηρετήσουν. Είναι ξεκάθαρο. Τα κόμματα της Αϊστεράς πρέπει να συνεργαστούν κατ' εντολή της κοινωνίας. Αυτό, είπε ο ΣΥ Τώρα γιατί δεν έγινε η συνεργασία σας είπα οι απαντήσεις έχουν δοθεί από τους άλλους εμείς δεν πειθόμεθα από τις απαντήσεις και θεωρούμε ότι το, το κύριο ζήτημα που είναι πως θα γλιτώσει ο λαός η πατρίδα από αυτή τη λέλαπα είναι αυτό και όχι το αν θα τα λεπτομέρειες ζητήματα δηλαδή προφάσεις είναι αμαρτίες για να μην κουράζουν και τους ακροατές ο κόσμος έχει διαβάσει έχει ενημερωθεί και πιστεύω έχει βγάλει τα συμπεράσματά του γιατί δεν προχώρησε η συνεργασία προεκλογικά. Θεωρώ όμως δεδομένο ότι με την ψήφο του η κοινωνία θα δώσει την εντολή για συνεργασία μετά τις εκλογές. Τόσα χρόνια που ασχολείστε με την τοπική αυτοδίκηση είστε ευχαριστημένος μέχρι τώρα πορεία ε, και των βουλευτών που έχουν διατελέσει από τα δύο μεγάλα κόμματα και που ήταν και κυβερνώντα κόμματα και αν ε, έχουν αποδώσει αυτό ακριβώς στο μέγιστο που έπρεπε να έχουν αποδώσει σαν βουλευτές. Θεωρώ ότι όλοι προσπάθησαν να κάνουν ό,τι μπορούσαν. Πρώτον, δεύτερον, ούτε και οι ίδιοι, άμα ζωτήσετε, θα σας πούνε ότι απέδωσαν το μέγιστο. Προφανές θα δεν απέδωσαν το μέγιστο. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αυτοί, όσοι υπήρξαν βουλευτές τα τελευταία χρόνια στο νησί, στα νησιά μας, ήταν βουλευτές συγκεκριμένων κυβερνήσεων. Είναι θέμα τι πολιτική Έχεσαι στη κεφαλονιά να εκφράσεις ως τοπικός βουλευτής και όχι ποιος είσαι. Το πρώτιστο είναι τι πολιτική εκφράζεις. Για παράδειγμα, ο Σπίλος είναι φίλος, είναι αγαπητός. Ε, μεγαλώσαμε το ξέρουμε, είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας της κεφαλονιάς. Καένας δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το, να το αρνηθεί. Δυόμιση χρόνια όμως ψήφισε τις επαχθέστερες συμβάσεις και τους επαχθέστερους νόμους για το ελληνικό κάτως και την ελληνική κοινωνία. Δεν θα κρίνω εγώ λοιπόν το σπίτω από την προσπάθεια του όλα αυτά τα χρόνια μέσα στην κοινωνία την οποία την γνωρίζω και την αντιλαμβάνομαι, αλλά θα τον κλείνω από αυτή την πολιτική την οποία εφάρμοσε Αυτό είναι το ζήτημα της ουσιαστική κυρία και όχι προσωπικά ο καθένας από τους βουλευτές αν έκανε δεν έκανε. Ναι. Φαντάζομαι ότι όλοι υποσπάθησαν στα πλαίσια των κομμάτων που λειτουργούσαν και στα πέθια των κυβερνήσεων που εξυπηρετούσαν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσε. Και λέει η κοινωνία αυτή τη στιγμή, η ο κύριο Ακολόγοντα τον ψηφίζουμε, τον εκλέγουμε και τον πάμε στη Βουλή. Τι είναι αυτό που θα μας κάνει διαφορετικό σε αυτόν τον τόπο και που θα μπορέσει να αποδώσει κάτι καλύτερο από τους προηγούμενους που δεν έκαναν αυτά ακριβώς που λέτε ότι δεν έκαναν. Είναι αυτό ακριβώς που σας είπα. Ο διωτήριος Δρακουλόγωνας ή ο κάθε υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ που θα πάει στη Βουλή θα είναι υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι μάλλον βουλευτής του συγνώμη, είναι ΣΥΡΙ Τη αεστεράς θα είναι βουλευτής της ελληνικής κοινωνίας... ...με την έννοια ότι θα είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα ενός κόμματος... ...που λειτουργεί με γνώμονα το συμφέρων της ελληνικής κοινωνίας. Από εκεί και πέρα, προφανίστατα θα τον είναι λυμένα τα χέρια... ...να κάνει ότι μπολύτερο μπορεί. Δεν θα είναι μιας βουλευτής μιας κοινοβουλευτικής ομάδα ...η οποία πρέπει συνδεταγμένα να στηρίζει είτε εκδοτικά συμφέροντα... ...είτε τραπεζικά συμφέροντα, εί εξοπλιστικών εταιριών και όλα αυτά, αυτά γνωρίζετε δεν είναι θέμα σας είπα προσωπικό είναι το κόμμα το οποίο κυβέρνει τι πολιτική έχει θα είστε δηλαδή, επαναστάτη σε, σε αυτά ακριβώς που θα βλέπετε ότι είναι στραβάκη και θα μπορούν να περάσουν τελώς διαφορετικά είπατε όμως ότι θα είστε βουλευτής αριστεράς ε, με αυτόν τον τρόπο όμως αποκλείεται κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να νήκουν σε ένα άλλο κόμμα και αν θέλουν να σας ψηφίσουν και να μην έχουν αριστερές θέ Οι αριστερές αντιλείψανα, αν θέλουν το Παναγκή του Δρακουλόγκονα σαν Παναγκή του Όταν τους λέτε όμως ότι θα έχετε αριστερές θέσεις θα αποκλείεται, έτσι, από, από την ψηφοφορία. Εγώ ότι θα έχω ακόμα, αν το προσωποποιήσουμε θα είπα αμέσως, Αλλά δεν είπα αυτό, εγώ είπα ότι... Για μην παραξηγηθείτε Ο ΣΥΡΙΖΑ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κομμάτι της ελληνικής αιστεράς έχει άλλες εθέσαι, αντιλήψεις και προφανέσατε όποιος δίποτε από εμάς είναι μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδα αυτές τις αντιλήψεις θα ακολουθήσει γιατί τα δύο μεγάλα κόμματα εκεί ποτάρουνε ή ο ένας ή ο άλλος να πάρουν ψήφους από τον άλλο για να εκλεγούνε και πώς εντάξει, βλέπετε... τα δύο μεγάλα κόμματα κοιτάξτε, εντάξει, υπάρχει μια, με, μια μερίδα κάποιων, τώρα πλέον τώρα πλέον Γιατί προφανέσα το 44% που στοίξαν το Πασόξι πριν 2,5 χρόνια δεν ήταν όλοι. Ήταν το κομμάτι και αυτοί του Λάβω είναι αγωνιζόμενοι άνθρωποι, άνθρωποι με είναι... το κομμάτι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει άνεργοι. Λοιπόν, ε, αυτοί που τώρα παραμένουν τη ψηφοφόρη αυτών των δύο μεγάλων κομμάτων, αν εξέσουν κάποιοι οι οποίοι ψηφίζουν παραδοσιακά αυτά τα δύο τα κόμματα με πραγματικό συνέστημα και πίστη στην του καρδιά τους και στο μυαλό τους η οποία είναι απεριολάχιστοι όλοι οι υπόλοιποι είναι οι λεγόμενοι οι ψηφοφόροι είναι οι ψήφοι αυτοί οι οποίοι εξαγοράζονται ανά δεκαετίες λογοθέσεων των... μέσω των κομματικών μηχανισμών μέσω των ρουσφετιών μέσω... τα ξέρετε τα βλέπετε κάτι περινάτε αλλά τα βλέπετε θα... και Με μαγειμό επιδόματα και όλα τα υπόλοιπα. Ε, όλα αυτά. Τα και, και σήμερα, Και σήμερα τα δύο μεγάλα κομμάτα τι προτείνουν στην ελληνική κοινωνία. Βγαίνουν και λένε για το θεαθήν αυτά που λένε και στην ουσία από αυτών των υποχρεώσεων και μέσω αυτής της, της αγοράς εξαγοράς της ψήφου. Δεν υπάρχει άλλο άλλος τρόπος αλήθεια ψήφου από τα δύο μεγάλη. Είναι αλλαγή των εξαιρεσων, το λέω, γιατί Μαι. υπάρχουν και οι να, να μην γεννητεύω, δεν μου αρέσει ποτέ και δεν είναι και σωστό και δεν ισχύει και στην περίπτωση. Υπάρχουν βέβαια οι άνθρωποι που ταστηρίζουν μέχρι και σήμερα άδονα και βάση αυτού που έχουν στην καρδιά του μυαλό τους, αλλά θεωρώ ότι αυτή είναι η πολύ, πολύ μικρή μειοψηφία. Πιστεύετε ότι το Ήταν αυτό που εξεκίνησε ο Ανδρέας του Παπανδρέου Ή έχει φτάσει Με ρωτάτε ταυτόνω Ή θα κάνει μια περίπτωση Μα ούτε καν του 2000 Το <αυτονόητο, sl terror> <κανή> Πασόκ <απελώς>, που ήδη βρίσκονταν Πολύ μακριά από τις θέσεις του 81 Το Πασόκ του 2000 Ούτε αυτό δεν έχει καμία σχέση με το Πασόκ του σήμερα Μα ούτε το Πασόκ του 2009 Το προεκλογικό Πασόκ του 2009 Δεν έχει καμία σχέση με το Πασόκ του σήμερα Να ρωτήσω κάτι Τι σας αναγκαστεί να κόμμα. Ε, και είμαι, να μην είσαστε καλά... σε δύο μεγάλο κόμματα σου με υποψηφίες δεν με σε τίποτα αν σας ανάγκασε <laughs> ε, ε, okay. μέσα στο τέτοιο κακάτι σας έκανε. Ε, ο, ο, α, τι, ε, ναι ναι, ναι υπάμιση, και, η μεγάλη τιμή που μου έγινε από την πρόταση ή από, το, από τον Αλέκο από το Τσίπρα θα το, θα το πω τα τελευταία δυόμιση χρόνια Καθημερινά με τους φίλους Τη δουλειά Ξέρετε Μιλάμε με δεκάδες ανθρώπους κάθε μέρα Και όλοι οι άνθρωποι συμφωνούσαμε Σε αυτό το πάμε Συμφωνούσαμε ότι Αυτή η πολιτική των μνημονίων Καταστρέφει εμάς Καταστρέφει το μέλλον των παιδιών μας Καταστρέφει την πατήδα Καταστρέφει τις οικογένειές μας Καταστρέφει την κοινωνία Και θα μου δοθεί η ευκαιρία Να σας το πω και αυτό αργότερα Σχετικά Όλοι λέγαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε και συμφωνούσαμε και τους βρίζαμε αυτά που γίνονται καθημερινά στη καφενιά. Εμένα μου δόθηκες η μεγάλη τιμή και συγχρόνως η μεγάλη ευκαιρία αυτό το οποίο κουβέντιαζα καθημερινά με τους φίλους, με τους πελάτες, με τους μπροστούς, με σαν δρόμο κύριε Σάκη που συναντιόμαστε, αυτό να μπορώ να το λέω σήμερα σε όσους και Αυτή είναι και ευκαιρία και τιμή για εμένα Δεν θα μπορούσα εγώ αυτό το πράγμα να τα αφήσω να πάει χαμένο Δηλαδή δυόμιση χρόνια τους βρίζω Και τώρα που μου ευκαιρία να κάνω το ένα το βήμα παραπάνω Να πω Όχι θα κάτσω στην καρέκλα και στην ασφάλεια του σπιτιού μου Όχι Εκόντε Α... γιατί προφανέστατα Δεν είμαι ο άνθρωπος Ο οποίος θα μπορέσει να κατέβει σε Όλε τι διαδηλώσει και να πάει μαχητικά μπροστά. Είτε λόγω ιδιοσυγκασία, είτε λόγω ηλικία, είτε λόγω του κάθε φόβο που μπορεί να έχει ο καθένα από εμά. Λοιπόν η ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο να δείξω την αντίδασή μου και να αντισταθώ σε αυτά τα οποία έγιναν και αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν, σχεδιάζουν να γίνουν στην πατρίδα. αυτός ήταν η μονολόγος Από λίγο πέρα, εγώ τις θέσεις μου, τι κράτησε. αυτές ήταν οι θέσει μου πάντα. Ναι. Το πασόκρεφθηκε και πήγε χιλιόμετρα πιο δεξιά. Εγώ εκεί ήμουνα Ανακαστήκατε να αλλάξετε αυτό ακριβώς Εγώ εκεί ήμουνα εγώ. Είναι τότε... από το λαό Είχατε από το λαό να θυμάστε από... που τα κουβερντιάσαμε Πριν δυόμιση διά... χρόνια με τον καλή διά... μου το, Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση με αυτό το κομμάτι Δεν είναι δυνατόν να καταστρέφει τόσο την τοπική κοινωνία Γιατί καταστρέφοντας την τοπική αυτοδ Έτσι ακριβώ. Η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν ο πιο κοντινός Έτσι. θεσμός τη εξουσία στον πολίτη. Και το πρώτο πράγμα που κατέσταν, ήταν αυτό γιατί, για ποιο σκοπό Απλά και μόνο για να γλιτώσουν χρήματα τα οποία έπρεπε να δώσουν στου πιστωτέ. Εθνιστή όμω, κυρδάκου που έλεγα κάποια πράγματα και έλεγαν κύριε βοηθό, είπε προβολή. Να όμως που βγήκανε. Αυτά που με μελέκαν με ένα υπερβολικό Βγήκαν, δηλαδή κλείσιμο να φυσική σχολή στο λέω 1,5 Την κλείνουμε κλείσιμονται ή τα κλείνουμε μα όλα αυτά θα γίνουν αυτά ναι. τα λέγαμε εδώ και δυόμιση χρόνια λέγαν... ότι το Πασόκ, δηλαδή, μας έβλεπε Πέρα... πέραν, πέραν αυτού λέγανε για όλους εμάς που αντισταθήκαμε τώρα στον ότι το κάνουν για τις θέσεις τους και ότι γιατί θέλουν να έχουν πολλούς δήμους για να μπορούν να το όλοι τα, τα, τα αποτέλεσμα ποιους δικαίωσε δυστυχώς δικαίωσε εμάς γιατί και στη ΣΑΜΙ και το <laughs> Και η τράπεζα έφυγε Και το τελονείο έκρισε Δεν μπολαβαίνεις Αυτά για, για είναι στις πράγματα τα οποία τα είχαμε επισημάνει τότε Το τότε. θέμα τότε. ότι τα κλείσανε Και δεν πετύχαμε κάτι να μην τα κλείσουν Αυτό είναι η ουσία και ο κόσμος εκείνη που έχει αυτό, το έχουμε ξανακοπαιδιάσει και θέλω να πείτε γιατί, γιατί είναι... δεν έγινε η μάχη να μην τους επιτρέψουμε να τα κλείσουν. Ο κάθε ένας που μπορούσε να κλείσουν. Δηλαδή γιατί δεν μπορούν προσωπικά με το ραδιόφωνο σας δώσατε τη μάχη σας. Εμείς τη δώσαμε με άλλο τρόπο, Κεντρική πολιτική, τε... κεντρική πολιτική Π improvis άρχιδας ήταν δεν υπάρχει τίποτα για την παιδεία, δεν παιδεία, για την κοινωνική ασφάλεια δεν υπάρχει τίποτα για το λαό όλα τα χρήματα πρέπει να δοθούν στους τοκογλίφους από τη σημήτη στην οποία λοιπόν όλα τα χρήματα έπρεπε να οδηγηθούν στους τοκογλίφους ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι οτιδήποτε υπήρχε μέσα και στην καφαρ που να λειτουργεί πως όφελος της Μια. τοπικής κοινωνίας Δεν θα εφήσαμε το πλέον. Και αυτό γίνεται καθημερινά. Ναι. Και θα γίνουν ακόμα χειρότερα αν καταφέρουν τελικά να συγκεβερνήσουν πάλι την πατρίδα τα δύο κόμματα που τις συγκεκριούν σήμερα. Τα αποτελέσματα στη Γαλλία τα είδατε. Ε, τα είδα ο, δεν έκανα κάποια ανάλυση, τα ναι. είδα. Σεσκώθηκε ο κόσμο, δεν έδωσε ένα μήνυμα. Θεωρώ ότι ξεσυχώθηκε και ότι έδωσε μήνυμα. Και θεωρώ ότι και ο υποψήφιο τη αριστερά με τη δήλωση που έκανε αμέσως μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων έδωσε το μήνυμα το πως πρέπει να κινηθεί όλη η Ευρώπη Περιμένατε άλλο αποτέλεσμα ε, θα, Εγώ περίμενα τον υποψήφιο της αριστεράς Πως θα βγει έτσι θα... το... Τον περίμενα αρκετά πιο ψηλά από ναι. το 9 τόσο που πήρε 9 από 85 μου φαίνεται κάπου εκεί κοντά στο 10 και περίμενα πολύ πιο χαμηλά την κυρία Λεπέν Μου Άλλα, Εδώ ναι. είναι η ανησυχία. Γιατί ο κόσμος δίνει επαναστατικά κόμματα, έστω και Χρυσή Αυγή, έστω και ακριβώς άκρα δεξιά το, το, κοιτάξτε, και δεν καταφύ, δίνει τα αριστερά και δεν θα εμπιστεύετε. Εδώ καταφύ, είναι τα, όλο το πρόβλημα. Διαφωνώ με τον χαρακτηρισμό επαναστατικά κόμματα. <συσχε> ναι, επαναστατικά α, γιατί λέγονται έτσι το λένε. Όχι, έτσι τα λένε. Εντάξει εγώ ποσωπικά αρνούμε, αρνούμε Αυτό το χαρακτηρισμό Το επαναστατικό για αυτά τα κόμματα Από εκεί και πέρα είναι σαφέστατο Ότι είναι η Γιατί η δεν πείθει η αριστερά και... κύριε Τακουλοκόνα Αυτό με ανησυχεί Για αριστερά πείθει Ναι αλλά δεν παίρνει η, ποσοστά η, όμως η αυτό πήθη. είναι Είδες τα φτερά τα ποσοστά της Τι φταίει Είναι κάτι ένα σύστημα το οποίο το κρατάει και Δεν το αφήνει Δεν είναι πλέον στα θέματα ποσοστά της Στην Ελλάδα κύριε Βούτο Είναι πολύ ανεβασμένα Και τις επόμενες εβδομάδες και μήνες Θα ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο Όσο την ενεώτηση μου Μήπως κάποιο σύστημα τα σταματάει Και τα συστήματα αυτά ξέρετε ποια είναι Σας είπα είναι, Γιατί, είναι καλά, Όταν λέτε ο εσείς ότι θα χτυπήσω το κεφάλαιο Το κεφάλαιο θα αφήσει τον Δρακουλόγκο να, να το χτυπήσει Σίγουρα δεν Έχει τη δύναμη Σίγου... να, να, να, τον θα να τον Έτσι, ορίσει μπράβο. Σίγουρα θα προσπαθήσει να τον ορίσει Πώς Αυτά... κάνουμε τότε την επανάσταση αυτό είναι το ένα ζήτημα Πώς κάνουμε ζήτημα την επανάσταση Είναι αυτό που σας είπα Ότι οι η... Θα επενδυιστούν τεράστιες μάζες ψηφοφόρων, οι οποίοι ήταν ψηφοφόροι μισθοφόροι, όχι με την έννοια ότι πληρώνωταν 10 ευρώ για επαναψήφισού. Ήταν με την έννοια ψηφοφόρη μισθόρι ότι είχαν βολευτεί, περίμενα να βολευτούν κάτω από την βάλει τον παιδί για δουλειά ο βουλευθή και θα έπρεπε τα επόμενα 40 χρόνια. Δεν λέγεται. Από... Λοιπόν, άρα αυτό Θε θα απελευθερώσει Αυτό θα απελευθερώσει τεράστιε μάζει που θα έρχεται. Μόσο... αυτό που είπα στην κινητό. Ότι δεν μπορώ κύριε τσίπρα, να βγαίνω στο δρόμο και να με σπάνα στο ξύλο Δεν μπορεί να βγαίνει ο πατέρας μου ο γέρος Ος που το έχουν κόψει στη σύνταξη Και να τον βαράνε τα μάτ. Δεν το αντέχω εγώ αυτό το πράγμα Δεν είναι κατάσταση όμως αυτή Δηλαδή να βγει στον δρόμο συνέχεια, να και να έχει ένα επαναστατής Και να δρους ξύλο Και να μην έχεις αποτέλεσμα Εσείς θεωρείτε ότι το... Θέλω κάτι άλλο Πάμε για διαφημίσεις <Συλίες> <Συλίες> <Συλίες> Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι Για όσο ανοιξανό δέχτε τους αυτή τη στιγμή Είναι καλεσμένος ο κ. Δρακουλόγκονας Παναγής Υποψήφιος βουλευτής Κεφαλονιάς Κιθάκης Από το ΣΥΡΙΖΑ Από σήμερα ξεκίνησαν οι εκλογές του 2012 Κάθε μέρα θα έχουμε υποψήφιος Από όλα τα κόμματα Και φυσικά η τελευταία κρίση Και ο χαρτισμός είναι δικό σας Να τους ψηφίσετε και να αποφασίσετε ποιον θα βγάλουμε βουλευτή για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη και ποιος θα είναι το μέλλον αυτού του Άγιου Τόπου που ζούμε. Ε, είμαστε και ζωντανά στο Vootos Press, στο live stream. Μας παρακολουθείτε σε όλο τον κόσμο. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, για αυτά που μας γράφετε εμείς θα μεταφέρουμε στους υποψήφιους και από εκεί πέρα οι υποψήφιοι θα δεσμευτούν και θα πάρουν τις θέσεις, τις ανάλογες ε, και από τις ερω Ε, είχα σταθεί πριν μπούμε στο διαφημιστικό διάλειμμα κύριε Δρακουλόγκονα ότι δεν μπορεί ο πατέρας μου ε, να πηγαίνει να τρώει ξύλο γιατί το έχουν κόψει στη σύνταξη είναι απαράδεκτο και, και, και το... ο κόσμος σου λέει εντάξει ωραία μου τα λέει ο Δρακουλόγκονας είναι παιδί, αριστερό κόμμα και παραστατικό και παιδί, κόμμα και το παιδί να τρώει ξύλο επειδή δεν έχει λεφτά να πάει στο σχολείο ε, Λοιπόν, ε, είναι βέβαιο κύριε και να έχω τον Γεωργάκη να μου λέει βάλε Σάκη... γλά και η ναρκομανία. Είναι, βέβαιο, είναι, τυρίβου, είναι. Το το είναι, βέβαιο, είναι βέβαιο ότι η αντίδραση η αντίδραση που κυβερνάει την Πατήδα αυτή τη στιγμή είναι βέβαιο ότι θα χρησιμοποιήσει ακόμα χειρότερα και ακόμα εντονότερα τους καταστατικούς μηχανισμούς. Δεν έχουν φιλότιμο ούτε έχουν την, την, την παιδεία, δεν έχουν ποτέ αντιληφθεί την ανάγκη Του συνταξιούχου, την ανάγκη του παιδιού, την ανάγκη του φτωχού οικογένειε. Αλλά δεν έχουν δουλεύουν. Προφανέ. Δεν έχουν ένα έσυμο. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν τον πόνο και Αυτά τα βλέπετε. Δεν είναι λόγια. Τώρα. Σήμερα αυτές τις δύο εβδομάδες στις εκλογές της 6ης Μάη δίνεται ευκαιρία σε όλο αυτό τον κόσμο να αλλάξει. Δίνεται ευκαιρία στον κόσμο με την ψήφο του να τους διώξει. Γίνεται ευκαιρία με... στον κόσμο με την ψήφο του να ανατρέψει τους πολιτικούς συσχετισμούς. Και ξέρετε γιατί πρέπει να τους ανατρέψει και να και φυσικά να αποδοκιμάσει αλλά και να αναδείξει μια αναλεκτική άλλη μια άλλη πρόταση εξουσίας. Γιατί πραγματικά π πειδή... Το βιώνουμε καθημερινά. Όπως είπατε εσείς, είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι μέρα-νύχτα μέσα στην κοινωνία, εργάζονται, δουλεύουν με τα σφάλματα τους, με τα σωστά τους, με τα καλά τους. Τι, τι αντιλαμβάνουμε εγώ, κύριε Βούτο. Και ένας από τους λόγους που ασχολήθηκα με αυτόν τον τρόπο σε αυτές τις είναι αυτός. Και πείτε μου και εσείς την γνώμη σας αν διαφωνείτε. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας έχει ανάγκη να αποκατασταθεί ο διαλυσμένος κοινωνικός ιστ Έχει διαλυθεί ο κοινωνικό σωστό στην πατήδα μας και στην κεφάνια. Και πώ να αποκατασταθεί, πρέπει να αποκατασταθεί ανθρωποκεντρικά. Αν δεν αποκατασταθεί ανθρωποκεντρία, ο διαλειμένο κοινωνικός ιστός δεν κάνουμε τίποτα. Και για να γίνει αυτό πρέπει. Καταρχήν να φύγουμε από την πολιτική των μοιωνία και σε δεύτερη φάση να υπάρχει μια κυβέρνηση υπέρ των προβλημάτων του λαού. μια αριστερή κυβέρνηση, μια δυνατή κυβέρνηση υπέρ τη κοινωνία. Μια κυβέρνηση η οποία θα λέει ότι. Στο, θα απαντάει στο δίλημα λεφτά για μισθούς και ασυντάξεις ή λεφτά για τους πιστωτές και θα είναι δεδομένη η προτεραιότητά της, ότι η κοινωνία είναι η προτεραιότητά μας λεφτά για τις ανάγκες της κοινωνίας κατόπιν όλα τα άλλα Ο κύριος Κουέκ που ήρθε προχθές ε, που εκπροσωπεί το κόμμα των Ανξάντων Ελλήνων εκείνο και συναδελφός μου δημοσιογράφος τον ρώτησα εκτός αέρα και του λέω πες μου σε παρακαλωτέρα και το ξέρω πάρα πολλά χρόνια είμαστε φίλοι 30 χρόνια του λέω πως θα βλέπεις τα πράγματα δημοσιογραφικά μου είπε το εξής είναι πάρα πολύ δύσκολα λεφτά υπάρχουν μπορούμε να δώσουμε συντάξεις και όλα αυτά το κράτος έχει ένα απόθεμα, αλλά πρέπει να σταματήσει το, το κοχρολίσιο αυτό ακριβώς που λέτε και εσείς Είμα και είπε, πρέπει σε αυτούς τους τραπεζίτες είναι, να καταλάβουν ότι δεν θα πάει μας βδάρουν Λοιπόν, το έτσι. χρέος έτσι όπως υπάρχει σήμερα δεν είναι διαχειρίσιμο το έχουν καταλάβει οι πᾶντες. Ακριβώς. Είδαν. Το χρέος είναι προϊόν το πρακτικών. Και φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ και η η κινηνια συσνολούς φανταζόμαστε δεν, το δεν το αναγνωρίζει το χρέος των εργαζομένων. Δεν το υπογράψω ο λαός, κ. Κ. Λαού. Δεν το υπογράψω לא αυτό. Η λύση ποια είναι. Μας ρωτήσανε. Διαγραφή του μεγαλύτερου του χρέους. Πρώτον, αυτό πραγματικά οφείλουμε θα το πληρώσουμε μετά από 5, 6, 7 χρόνια, χρόνια μετά χρόνια, από ένα βέβαια. εύλογο χρονικό διάστημα και αν το αποδεχτούν καλώς. Αν δεν το αποδεχτούν θα κάνουμε μονομερία αναστολή πληρωμών. Θα το αποδεχτούν. Μας παρακαλάγανε να πάρουμε τα Έτσι. λεφτά. Έτσι. Είπε ο Γιώργιος Παπανδρίου μια κουβέντα τότες ε. για δημοψήφισμα και σε τρεις ώρες κατέβησε το χρηματιστήριο στο Τόκιο. Μας παρακαλάγανε. Και ξέρετε και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό να το πούμε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, Και απαντώ ότι σε δε, δεν είναι ανάγκη να βγάζουν συμπεράσματα ε, από εκπραγιού τρόπου, ναι. Το λέω σαφέστατα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας. Είναι υπέρ της παραμονής της χώρας mm. στο, στην Ονέ και στο Ευρώ. Μήπως αυτός θα σας πάρεξε και με το ΚΚΕ, γιατί εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί το λέω. Ε, εγώ το λέω ξεκάθαρα ναι, το λέει, το ότι είμαστε. Λέω, λοιπόν, εμείς το λέμε ξεκάθαρα, όχι όμως σε αυτή την Ευρώπη. Ναι. Σε μια Ευρώπη των λαών, σε μια Ευρώπη που είδατε και τη γένει στη Γαλλία και σιγά σιγά θα αντισταθεί το πλήμα πανευρωπαϊκά και, και στην θα αντισταθεί το πλήμα πανευρωπαϊκά και να σας πω και κάτι άλλο, ένα από τα χειρότερα εγκλήματα που έκαναν σε όλη αυτή τη διαπραγματεύση, την ισοτιμία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ισοτιμία στην ΟΝΕ δεν τη διαπραγματεύτηκαν. Όλοι αυτοί που κυβέρνησαν την πατή τα 172 χρόνια. Αυτό σα είπα δεν μα ρωτήσαμε. Θα παίρνουν αυτό, το μεγάλο μαπλο που είναι η ισότιμη συμμετοχή μας στην Ονέου, το άφησαν στην άκρη. Ακριβώ. Η αριστερά, αυτό το όπλο, συζατό το όπλο θα είναι η προμετοπήρα του αγώνα του απέναντι στου πιστότου. Η αρχενή πώ τα κατάφερε. Ακριβώς γιατί πήγαν μπροστά στην Ελλάδα. Που δεν είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πόσε φορέ η Ελλάδα είπε πτωχέσαμε. Κοιτάξτε, και δεν έπαθε τίποτα. Κοιτάξτε, Γιατί δεν μπορούμε ιστορία να σα τα πω πολύ απλά έγινε. Να σα εγώ πολύ απλατή έγινε. Έτσι όπω αντιλαμβάνουμε εγώ. Συνιδιτά, δημιουργούσα τα τελευταία χρόνια μια πατρίδα πεζώνη. Όταν λέω πατρίδα πεζώνει ενώ δυο, χρόνια ζούσαμε με μοναδικό σκοπό πως θα διασφαλίσουμε την επόμενη μας δόση. Δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Όχι αυτό περνάκα. Και αυτό, αυτό, περνά, αυτό δημιούργησε τα απαγανάκια. Αυτό δημιούργησε. Και για αυτό λέω πρινζών, και κάθε δόση που παίρναμε μας οδηγούσε πιο κοντά στο θάνατο. Εδύνανε χάος. Ναι, κάθε δόση που παίρνατε μας οδηγούσε πιο κοντά στο θάνατο. Αυτό το οποίο είπαμε προχθές και ίσως παραξηγήθηκε από κάποιους. Το λέω πάλι ξεκάθαρα. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ του ευρώ, υπέρ της παραμονής είναι ναι, όχι όμως αυτή στην Ευρώπη σε μια άλλη Ευρώπη. Από εκεί πέρα όποιος θέλει πραγματικά να μείνουμε εκτός ο ΝΕ και να επιστρέψουμε στην Δραχμή πρέπει να στηρίξει η Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι σε ελάχιστος μήνες, σε 18 μήνες, σε δύο χρόνια το πολύ με αυτή την πολιτική εκεί θα μας οδηγήσουμε. Το ξέρετε ότι ακούγετε θα πάμε πάλι για εκλογές. Μέσω της φτώχειας. Το έχετε υπόψη σε αυτό. Μέσω... Δεν σας αγνήσει και αυτό. Δεν ανησυχή, εκεί, γιατί, εκεί δεν θα τηνάξουν ανησ... αυτό είναι ένα ψεύτικο δίλημα όπως άλλα πολλά ψεύτικα διλήματα που βάζουν είναι ένα ψεύτικο δίλημα το αποτέλεσμα των εκλογών θα έχει τόσο δυνατό σύζα και τόσο ισχυρή αριστερά που η αριστερά της Ελλάδα θα, θα διασφαλίσει ρόδο. ότι δεν θα πάμε για εκλογές και ότι θα έχουμε μια σύγχροια συ... νέα κυβέρνηση δηλαδή βλέπετε ότι μπορεί να γίνει και ε, ε, συγκυβέρνηση έτσι? να ζητήσει δηλαδή, ε, συγκυβέρνηση με το δικό σας το κόμμα από τα Προφανώ ο τα ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συνεργαστεί με αυτά τα κόμματα. Προφανέστε θα συνεργαστεί. Άλλα αυτό. Υπάρχει όμως δυνατότητα να, να συζητήσουμε στην συ, συ, συνεργασία. Εποχαιρωτικά και από το σύνταγμα γίνεται αυτό. Όποιο παίρνει την εντολή σημαντική. Γιατί δεν θα έχουν αυτό κυβέρνηση. Σίγουρα δεν θα υπάρχει. Και αυτό φαίνεται κυβέρνηση. αυτό από τα λάδα. κυβέρνηση ε, του μνημεονί. Αυτ... θα υπάρχει η και λέει με το δακτυλάκι Για να μην πω, να το βάλει το δαχτυλάκιο της ότι ήδη το παστούν και την Αδημοκαρσία. Γι' αυτό λέω, μια χώρα. Και περνάνε το χάος και υπάρχουν αυτοφυή των αγλόγων. Η κυρία Λαγκάρτη είναι απλά μια τραπεζική υπάλληλο. Μια τραπεζική κυβερνάει με την ανοχή των δικών μα κυβερνούτων κυβερνάει την πατρίδα. Ο σημερινός προθυπουργό που ήταν, δεν ήταν εκεί. Δεν αυτός είχε πάρει υποφάσεις τραπεζικός... Μα και αυτός τραπεζικός υπάλληλος ήταν και είναι Μας ρώτησε μας τις υποφάσεις που πήραν Προφάλες τότε το Α, μα... Τώρα σήμερα Και μέχρι την ημέρα των εκλογών Ερωτά το ελληνικός λαός τι με βέβαιο ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει την απάντησή του Θα πει Δηλαδή με... Μακάρι Και όσα για να βάλει και η κυρία Λαγκάτ Και ο κύριος Σαμανάς και ο κύριος Βενιζέλος Δ Το δίλημα είναι ένα. Κατοχική κυβέρνηση ή κυβέρνηση της κοινωνίας. Θέλουμε κυβέρνηση του τραπεζικού τεφαλαίου ή κυβέρνηση του ελληνικού λαού. Που θα, Με αυτά τα προβλήματα θα τα αντιμετωπίσεις σιγά σιγά, με περηφάνεια όμως, με περηφάνεια να τα ξεπεράσουμε. Αυτό που λέει το Πασόκο ότι είσαστε ένα κόμμα το οποίο δημιουργείται πρόβλημα στην κοινωνία και τους βγάζετε στο δρόμο και δημιουργούν προβλήματα, τι σου απαντάτε. Προφανέστατα, προφανέστατα, ο κόσμο βγαίνει στον δρόμο για να διαμαρτηρηθεί. Δεν θα βίσει τον κόσμο για διαματηρηθεί. Στο δρόμο για να διαμαρτυρηθεί. Πρέπει να, να, να, να κάσουμε στο σπίτι δη, να μαθαίνουμε από τιλεωράσει τι, το τι πρέπει να κάνουμε. Ναι, θα βγει ο κόσμο στου δρόμου. Όλα τα άλλα που ισχυρίζουν για διεθνεί επισκέπια για αυτά, αυτά τα, τα ξέρετε, είναι προβογατώτητα 10% ότι έχουν αντιληφθεί οι πάντα. Και να σα πω και κάτι και τώρα την πρωτομαγιά να δημιουργήσουν έκτροπα, όχι απλά επεισόδια, έκτροπα τεράστιες κλίμακες στην Αθήνα μέχρι και νεκροί μπορεί να υπάρξουν και να τα χρεώσουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ Μα Μακάρι να μην γίνει. Πιστεύω όμως ότι θα το επιδιώξουν το βάι της πρωτομαγιάς να κάψουν την Αθήνα να έχουμε μέχρι και θύματα για να το χρεώσουν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι ορίστε ποιοι είναι να άλλως μην... πως δεν μπορούν να αναστρέψουν το κλίμα το καταλαβαίνω να μην βγει αληθινό παντός ο... μακάρι προστεύω... να βγω ψεύτης μακάρι χίλιες χρόνες προστεύω... να βγω ψεύτης πάμε ε, έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο τι τους λέτε για να τους πείσετε σε αυτή την κατάσταση που βρίσκονται και που το μόνο που θα σας πει ο καθένας δεν αντέχ Λά, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. δηλαδή έρχεσαι να μου πεις εμένα να σε ψηφίσω ο μου δεν θα σου πω τα προβλήματά μου πως εσύ θα με πεις να, να σε ψηφίσω ε, από τη στιγμή που διστ, τα προβλήματά μου δεν λύνονται ευτυχώς, ευτυχώς και για εμένα όπως είπε το για τους άλλους συμπροσφίους μου στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα γιατί εμείς καθημερινά την αγωνία του μισθωτήτου την αγωνία του ελεύθερου πραγγελματία την αγωνία του δανειολήπτη Αυτά τα ζούμε καθημερινά. Κατάρχη τα βιώνουμε ήδη ναι. προσωπικά και τα ζούμε καθημερινά με τη δουλειά μας με τις επαφή μα, με τον κόσμο. Δεν δεν, εγώ δεν έχω ανάγκη να συζηθώ σε κανένα συγκεφόνια. Αυτά τα οποία θα έρθει να πούμε σήμερα είναι που μου είπανε και χθε και Και αντίποχεστε πριν ένα χρόνο και πριν ένα μισή και πριν δύο χρόνια. Εμεί ζούμε μέσα στην κοινωνία αυτά τα ακούμε καθημερινά. Δηλαδή, εμείς δεν για να ακούσουμε τα προβλήματα του κόσμου. Είμαστε γιατί βιώνουμε αυτά τα και είμαστε εκεί για να. Προσπαθήσουμε να διατρανόσουμε την αντίθετη μας και να βρούμε λύση Δεν έχω ανάγκη μένα να... σήμερα να... Να... να πλησιάσω κάποιο ψηφοφόρο για να μου πει τι προβλήματα βιώνει Ο ολεύθεση επαγγελματίας τι προβλήματα βιώνει ο Μισοδό, Τι προβλήματα βιώνει ο Δανιολήτη, τι προβλήματα βιώνει ο άνεργος τι προβλήματα βιώνει αυτός που δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα. Του. Αυτά τα βλέπουμε καθημερινά τη Ευρωπαϊκή. Δυο,5 χρόνια τα κάθε μέρα. Και εγώ και άλλη συμποψη φίλοι. Για μου, Πανεκτή, πώ του ώσου να κατεύω του σοτίρε που του επιβάλλουν... Κάποια μεγάλα κόμματα Και που νομίζουν ε, ότι αυτοί θα σώσουν τη, ε, Τον τόπο μας Πόσους κρίνεις αυτούς ε, θα, θα, θα το πω Το σκεφτόμουν χθες στο Βάρη Που διάβαζα ένα ηλουστασιόν πανάκριβο φυλάδιο <laughs> ε, Κοιτάξτε Επειδή αυτή η πολιτική των μνημονίων Μας οδηγεί την Ελλάδα σε, σε βιωτικό επίπεδο αρχές δεκαετίας Του 40-30 εκεί περίπου έπρεπε λοιπόν να υπάρχει και Μα εκεί μας οδηγάει, αυτοί, σε το βιωτικό επίπεδο του ελληνικού Λάου. ήταν ανάγκη λοιπόν να υπάρχει και κάποια υποψηφιότητα η οποία να είναι αυτής της, Λουστασιόν. Αυτών... Λουστασιόν. Όχι, Λουστασιόν. αυτών των δεκαετιών αυτόν προφανέστατα. προφανέστατα ο υποψήφιος πρέπει να είναι μέσα από την κοινωνία ο υποψήφιος πρέπει να ζει και να και να βιώνει τα προβλήματα της κοινωνίας δηλαδή Κοιτάξτε, είναι απλά τα πράγματα. Δεν θέλω λόγο να μιλήσω άσχημα για κανένα πραγματικά, δηλαδή, αλλά όταν κοιρίζεις και κοιτάσεις και βλέπεις πολιτικό γραφείο εκεί, πολιτικό γραφείο εκεί, τη στιγμή την οποία το 80% του κόσμου δεν έχει να πληρώσει το ενίκιο του μήνες, δεν έχει να πληρώσει τη δόση του στεγαστικού μήνες, ακόμα και τσάμπα να το έχεις. Δεν το δείχνεις. Η ελληνική κοινωνία σήμερα, σα λέω αλήθεια και ουδόδο, δεν είναι ψέματα Αυτά τα βλέπουμε πώ έχουν να πιώσουν το νίκη του. Πώ έχουν να πιώσουν τη δόση του. 350 οικογένειε καταγγελαμένε είναι στο κοινωνικό πατολεί. Σε αυτέ τι οικογένειε ασπάλει πολιτικό γραφείο εκεί που έχει. 25% καφείο, εκεί... η ενεργεια στα ένιια. 25%, νησιά. Τι 25 συνολικά στην νεολαία βλέπω εγώ σάμι. Είναι Έτσι. 50 και 60%. Ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. 500. για πες το μου Ισάμι πως ήταν η Ισάμι εδώ και πολλά χρόνια Μα και πού έφτασε Μα, είδατε μέσα ένα, χρόνο, ένα χρόνο εφαρμογής Έτσι. του Καλλικράτη σε συνδυασμό με την πολιτική του η μνημονίου ερήμωσε. γιατί ο Καλλικράτης ήταν κομμάτι του μνημονίου Έτσι. όχι απλά ερήμωσε όχι, όχι ερήμωσε οι συνθήκες είναι αδιανόητες για κάποιον ο οποίος επιλέγει να νέο, ζήσει φυσικά. εκεί για επιλέγει να νέο. ζήσει εκεί δεν λένε το Γεροντάκο εντάξει Γεροντάκος έχει τη συνταξ Εκεί, πάει την έχεις, του. Ο νύος, πώς αν θέλεις να ζήσεις Και να βγάλεις το ψωμί σου Εκεί είναι αδύνατον πλέον Είναι αδύνατον. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά θα Και όσο πέραν πέρα αυτό κολόκο, Και αν έχεις παιδιά αν έχεις παιδιά, Πρέπει να πάνε σε ένα αξιοπρεπές σχολείο Έτσι. Αν έχεις παιδιά Πρέπει να αθληθούν αξιοπρεπώς Όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί Αυτά τα δημιούργησε Ο Καλικράτης Ο οποίος ήταν ο κομμάτι του μνημονίου Και το πρώτο σημείο που το μνημόνιο και η τροϊκανοί χτύπησαν ήταν η τοπική αυτοδιοίκηση και το σύστημα και Μα... τα λαμόγια που φάγανε το χρήμα και δεν αφήσαν τίποτα αλλά δεν αφή... μπορεί τώρα να έχω τόσα κατομμύρια στην κεφαλαμιά με τόσους υπουργούς και να μην γίνεται τίποτα στο τέλος εντάξει γίνεται κάποια τοπικά... έργα Το πηγαί αυτό διογήκησε Όπως όπω είπαξε τα προηγούμενα χρόνια στην πατρίδα, καταχίταν σε λάθος θεσμικό πλαίσιο, ούτε άλλου. Αλλά έκανε και λάθη. Υπήρχεσαν και αργοπορίε, υπήρχαν και λάθο σχεδιασμού, έγιναν πάρω την Αλλά αυτό δεν ήταν ο λόγος που να καταργήσουμε εντελώ την πηγέ αυτοίση και να έχουμε κάνει το Δήμαρχο φορο εσπράκτορα. Γιατί αυτό έχει γίνει ο Δήμα. Ενένα νέου φόρου μετά τι εκλογέ. Θα θειστήσουμε νέο και που... τα 1,5%. Ενέα νέο φόρου που θα εισφάγουν από την ποινική αυτοδείξη. Αφήστε την άδεια. Ναι, Αφήστε την λέει. Αφήστε τα υπόλοιπα. Ο Δήμα που ήταν ο πιο προσιτός σε κάθε πολίτη άνθρωπος θα γίνει ο πιο μισητό άνθρωπο στην κοινωνία, γιατί θα είναι αναγκασμένο να στέλνει μέρα νύχτα χαρτιά στο την ώρα είναι και δεν θέλω να σας τη φάω εγώ με ερωτήσεις δικές μου θα σας αφήσω ένα δεκάλεπτο να πείτε τι θες τις δικές σας γιατί ε, θα αναγκαστώ να ψηφίσω τον ε, Παναγή Τον Δρακουλόγκονα και τον συνδυασμό του το ΣΥΡΙΖΑ γιατί ε, θα, θέλ, θα, ο Παναγής Τον θέλει την ψήφω να γίνει βουλευτής στο Κοινοβούλιο και τι θα κάνει εάν εκλαγεί ε, σαν ε, ε, προτεραιότητα που έχει καταγράψει από τα προβλήματα τα σημερινά ε, του τόπου μας Καταρχήν ε, να διευκρινήσω ορισμένα πράγματα απαντούντας την ερώτησή σας ξεκάθαρα αυτές οι εκλογές δεν αποτελούν μια διαδικασία αυτοπροδιορισμού ούτε μια διαδικασία ατομικής καταγραφής για εμένα ή τους συνυποψηφίους μου στο ΣΥΡΙΖΑ Εμείς βρισκόμαστε εδώ και ζητάμε την ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ δεν αφορά εμάς ατομικά και αυτό θέλω να γίνει αντιληφτό από όλο τον κόσμο που μας ακούει. Από εκεί και πέρα αν μου επιτρέπετε να πω ορισμένα πράγματα σε σχέση με αυτά που με ρωτήσατε είναι ότι πρέπει ο κόσμος, οι ακορατές μας οι ψηφοφόροι να αντιληφθούν ότι δίνεται μια μοναδική ευκαιρία σήμερα να φτιάξουμε μια καινούρια Ελλάδα, να φτιάξουμε μια πατρίδα η οποία θα έχει απεμπλακεί Από την πολιτική των μοιωνίων να ανατέψουμε τους πολιτικούς συζητησμού, όπως είπαμε στην αρχή και να αναδείξουμε μια ελλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό θα γίνει μέσω του ισχυρού ΣΥΡΙΖΑ, μέσω τη Δυνατή αριστερά. Τα προβλήματα του τόπου και του λαού, της Δεφωνιά και τη θηθάνη είναι αλληλεγύρτα με τα προβλήματα της απόλυτη Ελλάδας. Αν υπάρεια κυβέρνηση η οποία θα έχει ω προτεραιότητα τι ανάγκε τη σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει και μια τοπική παρουσία τέτοια που θα λειτουργεί υπέρ των αναγκών της Κεφωνιάς και της Ιθάκης. Δεν πρέπει ο κόσμος να ξεγελιέται από τις δίθεν υποσχέσεις. Ήδη με το Μνημόνιο 2, γιατί υπάρχουν κάποιοι σήμερα οι οποίοι στρέφουν κατά του Μνημονίου 2, κάποιοι άλλοι λένε ότι ήταν καλό το, κακό το 1, καλό το 2. Το Μνημόνιο 2, να σας πω τι είχαν αποφασίσει, ήδη, Με το Μνημόνιο 2 για να καταλάβετε τι μας περιμένει αν συνεχίσουν αυτοί να κυβερνούν. Με το Μνημόνιο 2 ο κ. Σαμαράς που προσπαθεί να φανεί αντιμνημονιακό σήμερα νομοθετικά μείωσε το εκατότατο μισθό κατά 22%. Πάγωμα των ορειμάσεων μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από το 10% δηλαδή ποτέ έτσι όπως το πάνε. Παραπέρα η υπονόμευση των συλλογικών συσφάσεων. Μείωση το 2012, νέα μείωση για τα φάρμακα 1 δις ευρώ. Μείωση για το 2012 των επικουρικών συντάξεων και των κοινωνικών προβλημάτων για πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι ελάχιστα από όσα ήδη έχουν αποφασίσει, ήδη έχουν ψηφίσει και μας ετοιμάζουν ακόμα χειρότερα. Και επειδή υπάρχει ένα άλλο ζήτημα πολύ σημαντικό και θέλω να το διευκρινίσω αφού μου έδωσατε τον χρόνο που αφορά το ΣΥΡΙΖΑ γίνεται και μια ολομέτωπ από το κατεστημένο, από τα κόμματα του μνημονίου, για το δίθεν μεταναστευτικό πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο ξεκάθαρα ορισμένα πράγματα, για να μάθει επιτέλους την αλήθεια. Καταρχήν, αυτό που ήδη ξέρουν, να το τονίσουμε. Από το 89 μέχρι σήμερα η φύλαξη των συνόρων δεν την είχαν αναβάλει τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Την, είχαν, την ευθύνη την την είχαν οι κυβερνήσεις. Από το 89 μέχρι σήμερα, το κέτο τη πόλη δεν τα δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. τα δημιουργήσαν οι κυβερνήσεις και οι δήμαρχοι αυτών των κομμάτων. Από το 89 μέχρι σήμερα τη φτώχεια για την ανεργία και την εξαθλιώσει στην πατήτα δεν την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Την έφερε οι πολιτικές αυτών. Γιατί ξέρετε η φτώχεια εξαθλήρωση και η ανεργία δεν υποδηγεί τον κόσμο υποτίθεται κατά του εχθρού. Mm. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι ότι μετατρέπουν ουσιαστικά σε θύματα εκμετάλληση. Αλλά με αυτές τις πολιτικές, και αυτό πρέπει να ακουστεί, που δεν το ξέρω πολύ στους κόσμους, ευνοούν επιχειρηματικά σχέδια real estate μέσω εσκεμμένης υποβάθμισης περιοχών της Αθήνας. Αυτές οι περιοχές που σήμερα έχουν υποβαθμιστεί, αύριο αύριο θα αγοραστούν από συγκεκριμένες εταιρείες. Θα φύγουν οι άλλο δαπή ξαφνικά, θα αναβαθμιστούν με μια πεζοδρόμηση και κάποιοι κύριοι ελάχιστη, θα έχουν πλουτίσει σε βάρος του καθενός ιδιοκτήτη που του υποβαθ Ποιος θέλει λοιπόν για το πρόγραμμα των λεθαμεταναστών στην Ελλάδα, τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν. Ποια είναι η μεγάλη τους προδοσία και το μεγάλο τους έγκλημα σε βάρος της πατήδας και σε αυτό το θέμα, είναι η συμφωνία με το Δουβλίνο 2 και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Πετανάστευση. Αυτό θέλω να γίνει κατανοητό, κύριε Βούτο, να καταλάβω ο κόσμος. Με αυτή τη συμφωνία τι υπογράψαμε εμείς. Και πιο δικαιώμα τη πατήτα απαιτούνσαμε. Απομπολήσαμε το δικαιωμάτιο της ένα ένας μετανάστη που είχατε στην Ελλάδα, χωρίς τα αξιδιωτικά έγραφα και έρχεται στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι πέρασμα. Δεν είναι προορισμός πλέον εδώ και 10 χρόνια 12. Δεν είναι προορισμός που έχετε χωρί ταξιδιωτικά τα έγραφα, μπορούσαμε να του χορηγήσουμε τα έγγραφα και να συνεχίσει την πορεία του για την πλούσια Ευρώπη. Να του το πλούσια αυτό, που είστε γιατί πραγματικά ε, έχει Γιατί ότι τους πιάνουμε, τους στο δικαστήριο. Ε, τους δίνουν ένα χαρτί Τους αφήνουν μια εβδομάδα ελεύθερους Και από εκεί μέρα δεν, δεν ελέγχονται Παραμένουν εδώ Δεν φεύγουν Ξέρετε γιατί μου. Είναι πολύ απλά Γιατί έχει στερηθεί το δικαίωμα το ελληνικό κράτος Να δώσεις αυτούς αυτούς τα αξιδιωτικά έγγραφα Γιατί δεν το λένε Γιατί έχουμε συμφωνήσει, έχουμε υπογράψει, έχουμε υπογράψει ως χώρα ότι δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα να δώσουμε ταξιδιωτικά έγγραφα σε όλους αυτούς για να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους για την πλούσια Ευρώπη. Δηλαδή ουσιαστικά υπογράψαμε προς όφελος της Πλυσή στις Βόρειες Ευρώπης, υπογράψαμε ότι η Ελλάδα είναι ένα τεράστιο ανοιχτό κέντρο της Ευρώπης. Αλλά δεν είναι. Και αυτά τα κτίρια που φτιάχνανε υποδοχές υποτίθετε. Αυτό έχει γίνει και είναι Με... μέσα στην υπογραφή για αυτά. Η Φλουξενία υποχρεωτικά Έτσι. αλλά σας είπα τον κυρίο, το κύριο το θέμα για το θέμα ήταν ανθρώπινο εμείς τι λέμε ο ΣΥΡΙΖΑ για να τελειώνουμε αυτό το θέμα πρώτον ξεκάθαρο αυτό εντλήγει σε ποσοστό 80% του πόδουμα εξασφάλιση από το ελληνικό κάτω των ταξιδιωτικών εγγράφων για τη δυνατότητα μετακίνησης από τη χώρα μας σε άλλες χώρες πρώτον πρέπει να γίνει δεύτερον αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη δημιουργία ανοιχτών κέντρων δη Προσφέρονται αξιοπρέπειη συνθήκε διαβίωση σε αυτούς του ανθρώπου. Μέσω ευρωπαϊκών παγκόσμων που είναι υποχρεωμένοι να μας δώσουν ενό πατήρα αυτά τα χρήματα. Ναι. Τρίτο, και σημαντικότερο. οικονομική στήριξη, οικονομική στήριξη των περιοχών που εσκευέ έχουν καταληθεί και μετανταπεί σε κέτο. Και για τους Έλληνε και για τους ξένους κατοίκου. Και στι έχουν μεταπίσει σε Γέτοσα είπα. Γιατί γιατί αύριο θα έρθει η ρίδα τη εταιρεία, θα όλα τσάμμα και σε δύο χρόνια. Θα έχουν είκοσαπλασιασαν όχι καλοναπλασια στην αξία του. Επειδή έχουμε τρία λεπτά μόνο. Γιατί να ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, το λέω τόση ώρα και θα το επαναλάβω για την τελευταία φορά αυτομάλ. Θα κλείσουμε με αυτό. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ενδιάτη την ανατροπή η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ εγκιάτι την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών, ενδιάμε την αποδοκή της πολιτικής την τη πολιτική των νομιών και κυρίω την για την είπα. Κανένα από του θείσου υποψηφίου ΣΥΡΙΖΑ δε βρίσκεται εδώ για να αυτοπιστεί ή να κάνει κάποια ακουστείτε. ατομική καταγραφή. Όλοι θα ακούσετε και δεν πολύ Όχι, πολύ λέω Στο ψηφο δεν βρισκόμαστε. Οπότε. Ναι, ψήφο ο Σίζα, από εκεί πέρα. Ο ψήφο, γνώμη, στον Πανεγό είναι το τελευταίο που με ενδιαφέρον. Σα έχουμε καλή επιτυχία. Μέσα καλά Γιατί είναι πολύ ο αλλά αυτό το λίγο χρόνο, η Και λοιπόν θα και... θα προσπαθήσουμε okay. θα προσπαθήσουμε okay. ευχαριστώ πάρα να φάει πολύ